Καποστόλι καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τον του πυθαγόρα, του αρίσταρχου και του απίκουρου. Και του αυτιά. Φίλοι, το λε αυτό. Γιατί δεν κατάλαβα μόνο ο Πιθαγόρα ο Αυτιά. Παρεσπαιδιά, δεν θα βγάλουμε και ένα στέρι όμω από τον Αυτιά. Εσεί εκεί πέρα η γυμνοσάλιαγκα τον ανεβάλλετε, η γυμνοσάλιαγκα τον κατεβάζετε. Όχι τον Πιθαγόρα. Α, α εντάξει, δεν θέλω να παρεξηγούμε. Ο πρέπει να πληρωθεί για όλα αυτά που έχει κάνει τόσα χρόνια και τώρα φεύγει για Ευρώπη. Ναι, αυτό το από εδώ θα... να φύγει και α πάει που θέλει. Μια... Εκεί έχουμε καταλήξει με την Ευρωβουλή. Πώς. Όποιον δεν αντέχουμε να δούμε στη τηλεόραση, το διώχνουμε να μην το βλέπουμε από τα μάτια μα, αλλά την πληρώνει η χώρα. Αυτό δεν είναι διώξιμο, αυτό είναι η πληρωμή. Τόσα χρόνια έκανε μια. Ε, hey, γιατί πριν δεν Πέλος Τέλο πάντων. Στου θεωρώ επίση, θέλω να κάνω ένα ερώτημα στου θεολόγους που τρέχουν στα συνέδρια και μου εξετάζουν όλα αυτά τα θέματα στα συνέδρια, γιατί δεν μιλάνε για τα χάλια τη εκκλησία. Γιατί βγαίνουν στα μέσα μαζική δικτύωση και μα μιλάνε και κάνουν αναλύουν, αναλύουν, αναλύουν, αναλύουν. Τι αναλύουν τα χάλια που έχει αυτή τη στιγμή η εκκλησία αυτά που παρουσιάζεται θα τα πει κανένας θεολόγος. με το όνομά του όμω, με τον. Γι' αυτά είμαστε. Ό, είμαστε και γι' αυτά. Καραχάσετε παίρνω σαν δεδομένο ότι υπάρχουν χάλια εκκλησία. Υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν σημα... Συμφέροντα, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πρέπει να γίνεται και κάποια κριτική Να αυτά ευρωτή. δεν μου αρέσουν, αυτά τα υπονοούμε <σοσίλου> ότι υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα στην εκκλησία <σοσίλου> Αυτά δεν μου αρέσουν Εντάξει, καλά Το τελευταίο θεματάκι. Λίγο να δούμε τις τιμέ των καυσίμων και των τροφίμων στο νομό εδώ. Σάμου, Ικαρία και Φούρνου. Να τα δούμε, αλλά να δούμε το τηλεσκόπιο. Γιατί αν τα δει από κοντά. Κινδυνεύει μια αποκόλληση. Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ Βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ Βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως. Υπάρχει περίπτωση να έρχεται ο κόσμο να ψωνίσει από την Ικαρία στη Σάμου να μην μπορεί να βάλει κάψιμα, να έχει φτάσει τα κάψιμα στα 2,5 ευρώ στην υπάρχει περίπτωση. Ναι, υπάρχει περίπτωση. Ναι, και για δεν παίρνει ένα από την Ικαρία να κάνει παρά. Εδώ πάνε στα σκόπια να κάνει... για αυτή την Ιβεντζή, η ιδέα παρά από την ηκαρία στη Ναι, αλλά η κατάσταση έχει φτάσει στο αποχώρητο. Να βγει κάποιο ηκαριό, πόσοι ψυχοφόρου έχει πέσει η καριέρα. Να αρχίσει να μα λέει τι τιμές παίζουν στην ηκαρία. Έχω φίλου που έρχονται και τηνκάρουν σούπερ μάρκετ στη Σάμο και γυρίζουν πίσω η καρία. Γεια σα, Αποστολή. Yeah. Τι πιάνει, Βεβαιλέ. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, κάθεσα τώρα αυτέ τι μέρε, αυτόν τον καιρό και έβγαλα ένα συμπέρασμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να τα ακούσει και ο κόσμο. Όχι. Oh. Θα σου πω, Γιατί το. πρέπει, θα να, πρέπει θα να τα, τα ακούσει τα... ο κόσμο τώρα, Δημήτρη, γιατί τα μπειλοφιλοσοφία σου. Όχι όχι, όχι, όχι, Έχει σημασία αυτό που σου πω. Έχει σημασία να τα ακούσει. Το, το 12, όταν τέθηκε το ερώτημα στην Αλέκα την Παπαρίγα, αν θα πρέπει να συνεργαστεί το ΚΟΚΟΕ με του Σεριζέου κτλ. Εμποδίληθηκε τελικά ότι η Αλέκα Παπαρίγα και το Κομμουνιστικό Κόμμα με τι παπάρε Ο Τσίπρα το θανάει στην Παφίλη ότι εμεί δεν θα υπογράψουμε ποτέ μνημόνια κτλ. Όχι, όχι, δεν είχε πει αυτό. Είχε πει ότι αυτή η Βουλή δεν θα φέρει μνημόνιο. Α! Επί πέντε μήνε είχατε προεξοφλήσει ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σα κάνουμε τη χάρη. Διέλυσε τη Βουλή και η επόμενη έφερε μνημόνιο. Να είμαστε ακριβεί. Δεν είπε τώρα, ψέματα. Πιστεύω τώρα ότι πόσο δίκιο είχε το ΚΟΥΒΟΕ, πόσο δίκιο είχε που δεν ξεφτιλιστήκαμε για να μα. Ε, βέβαια, βέβαια. Γιατί το αντάλλαξε ο κουτσούπα με το ρόλεξ, το γνωστό. Αυτοί που λένε για ρόλεξ και που έλεγα για κότερα το φοράκι, να πάνε να καμισθούν γιατί είναι κολλόπιδα και. Να δεν καμισθούν, αυτό είναι το πρόβλημα. Γεια σα, Αποστόλη. Καλά, είσαι. Καλά. Και με ημαράκι δηλώσει στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία για Ούρσουλα. Αυτή η γυναίκα μου Μιχαλόπουλο και Βογιουκλάκη λέει για Ούρσουλα. Όλοι μαζί θα πάμε στι ευρωεκλογέ στρατιώτε, ακριβώ γιατί θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή σε μια καλύτερη Ευρώπη με την Ούρσουλα. ούρσουλα. Που είναι ούρσουλα, Με την ούρσουλα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ούρσουλα! Όλοι θα είμαστε στρατιώτες. Με την ούρσουλα όλοι θα δώσουμε τη μάχη μαζί σου με σένα μπροστά. Ούρσουλα, γενέου ούρσουλα! Πες που το πάνε, τα χρόνια περνάνε για αυτή τη ζωή σου ρουφάνε. Yeah. Κι οι κοκκυρέοι πληβί, τίποτα τους του χαιρετάνε. Οι πάτσει θέλουν να βαράνε, οι ρουφιάνοι θέλουν να μιλάνε. Και τα φαίρικα τους, στις βίλε του να μετράνε όσα κονομάνε Τα χαμπάρια δεν πήρες ποτέ σου, ήθελες να σε εσύ σαν εκείνου. Και τα πρόσφατα που είπε για τη Μέση Ανατολή, τη γνωστή Ατάκα για μπουρλότο, ναι, ναι. βάλε και ένα μακαρόνια ροζ χοντρό μακαρόνι. Τι είναι αυτό? Έλεγε ροζ με χοντρό μακαρόνι. Τραγούδι είναι αυτό? Όχι βρε, στο, αχ, αυτή η γυναίκα μου, αυτό ήταν για το Μεϊμαράκι. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εμείς θα υπερασπιστούμε τις αρχές μας, τις αξίες μας, το δυτικό τρόπο ζωής. Έτσι να φας, να, να ευχαριστηθείς ένα... Ένα λαγό στιφάδο κύριε, ένα ροσπιφ με χοντρό μακαρόνι. Και είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τον καναπέ και να μπούμε πρώτοι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Πουρλα! Κι αν είσαι φτωχός και εργάτης, νοητικά ανήκει στου κρετίνες Σου πουλάνε παπά και τον τρώσεις, άξιος τη μοίρα σου είσαι, δεν νοιάζομαι Κουράζομαι να ασχολούμαι μαζί σου, δεν βλέπω σε κάτι να μοιάζουμε Το θέμα μου είναι τα παιδιά σου, δεν σε κάτι εκείνα Δεν φταίνε που ο πατέρας του στο νου του είχε πάντα στην κομπίνα Το νου του είχε στην μπουστιά και πως θα βγάζε τα περισσότερα Τώρα τα ίδια τα τέκνα σου, θα ζήσουν να δουν τα χειρότερα. Έλα! Έλα. Είκανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά εσύ. Όλα καλά, πολύ καλά. Χαίρομαι. Λοιπόν, δύο παραγγελίε ήθελα. Δύο κιόλα. Εντάξει, τότε θα σα πω, ό,τι σας αρέσει. Ωραία, άτε να δούμε. Λοιπόν, η μία με τον Κασελάκη, τώρα που έλεγε ότι έγινε θαύμα και τέτοια. Τα βάλει στην κολυβήθρα, ρίξαν νερό αλκοολούχο. σχηματίστηκε ένα σταυρό. Και το όνομα που μου έδωσαν ήταν Στέφανο Κασελάκη, κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Όταν έριξε το λάδι στην κολυβήθρα. Σχηματίστηκε ένας σταυρός. Θαύμα! Με απτολάνε και λέει τότε Άγιος Γιάκωβος στη μητέρα μου, στον πατέρα μου. Τους λέει κύριε Θόδωρα ή κυαλία, ο γιος σας λέει ή ιερεωμένος θα γίνει ή σπουδαίος. Στην νερό Σχηματίστηκε ένας σταυρός. Και το που μου ήταν... Στέφανος της Ελλάδας. Και η δεύτερη, θυμάσαι από τη βίλα των Οργείων που μιλάει ο Κωνσταντάρα με την κοπέλα που είχε το καρνέ και τη έλεγε ότι αν πέσει η Ελλάδα θα πέσει τα Βαλκάνια και αν πέσει τα Βαλκάνια θα πέσει η Ευρώπη. Και έκανε ένα ντόμινο και κατέληγε ότι αν πέσει η Ελλάδα τέλο πάντων θα καταστευόταν όλοι οι φίλοι. Θέλω να βάλει αυτό το απόσπασμα και να βάλει αυτά που μα λένε ότι απεσταθεροποιείται η Ελλάδα και δεν ξέρω τι θα γίνει άμα δεν γίνει η Νέα Δημοκρατία. Και να μπει αυτό το κομμάτι τέλο πάντων με τον Κωνσταντάρα μετά. Και στο τέλο εκεί που λέει φίλιο να βάλει και τον αυτιά που λέει όλο ο κόσμο, όλο. Εάν νομίζει κάποιο ότι σε μια κάλπη σε επίπεδο επικράτεια Ένα κακό πολιτικό αποτέλεσμα δεν έχει πολιτικέ συνέπειε. Με συγχωρείτε, αυτό είναι αφελή να το πιστεύει. Είναι ατομική bomba. Μπορεί να γκρεμίσει τα στηρίγματα τη κοινωνία. Η πολιτική σταθερότητα mm. κρίνεται στι 9 Ιουνίου των επομένων τριών ετών. Έχει ιστορικέ ευθύνε. Λίγο να φερθεί σε επιπόλαια και θα γίνει σε αιτία παγκοσμίου καταστροφή. Θα εκλειθεί από την αντιπολίτευση, όπω το είπατε πριν πολύ σωστά, ναι. ως η τη μάχη για να ρίξουν την κυβέρνηση. Σωστά. Άμα πέσουμε εμεί, γκρεμίζεται κοινωνία. Οπότε, μαζί και τα Βαλκάνια Εάν υπάρχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και άμα γουλιάξουν τα Βαλκάνια πάει η Ευρώπη Οι αγορές θα βλέπουν ξανά τη χώρα ως πολιτικό πρόβλημα Θα μου γουλιάξει και η Ευρώπη Τα επιτόκια θα ανεβαίνουνε, η οικονομία θα γυρίσει προ τα κάτω. Πάκει Αμερική. Αφρενό και την τεχνολογία, ο κάτσε να πει. Αν δεν υπάρχει. ποιος είναι ο στόχος κύριε Υπουργέ, επομένω. Τα μηνύματα έχουν κάποιο κόστο. Πάκει. Όλο ο πλανήτη. με ψέματα από κανάλια και φέρα. Το άσπρο σου κάνουνε μαύρο, και νύχτα σου κάνουνε μέρα. Αφιέρωση; άμα μπορείς και όποτε μπορείς θέλω να μου βάλεις τα παιδιά από την Κύπρο. Ο αγωνιστής που ήθελε να τρέξει να γελάσουμε λίγο γιατί... Ποιος αγωνιστής; μην... ο Κύπριος. Ο Κύπριος ναι, ναι. Γεια σα. Γεια παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Limbus Marathon. Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μα νοιάζει εμά να δηλώσετε. Σας παρακαλώ, να... Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν. Σα παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά. Σοβαρά, δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριο, αδερφό. Είμαστε ναι, από την Κύπρο, ναι. Από την Κύπρο, την Μαρτυρική. Ναι, από την Αμόχωστον. Αμόχωστον, α. Mm -hmm. και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον. Και, και από την αμόχωστον, θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον. Είσαι βλάκα. Βλάκαν, δεν βαλαδενή. Φασίστε και μάτα γκαζέ, B. δεν καταλαβαίνει καζέ. Είναι όλοι μαζί και η μόνο χαράζει και ξυλέσαι στον καναπέ. Περιμένει ακόμα να γίνει. Ο εχθρό σου δεν έχει άλλο χρώμα. B. Βιάζει παιδιά, φοράει κουστούμι και εσύ το ψηφίζει ακόμα.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 Είστε γρήγορο, είστε σβέλτον. Είμαι αθλητή από την Κύπρο. Σόπαν, μεγάλο αθλητή. Ανήσε το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένω, έπρεπε να ντρέπεσαι. Είμαι το ίδιο γαϊδούρι και δεν ντρέπομαι. Να να καθίσει Όλη πλέον Χαρέ Άλλο μπαλούρδε, άλλο θέλω πολύ δώρα για Παρασκευή. Ναι. Γράνα, γράνα. Είμαστε πάλι εμεί, ξέρει. Κατάλαβα, ναι, ναι. Μπούμερ. Ναι. Old time clack. <laughs> γράνα, <laughs> που σημαίνει <laughs> υδραγωγό. <laughs> Μαλάκα, θα κάνει εδώ old time class, πολύ στην Πολυδωρά. Αποσχόληση. Ναι, εντάξει. Old time clack στην Πολυδωρά θα πει. Γράνα, η παρουσίαση είναι πολλά σημαίνει αλλά και η παρουσία σου δεν σημαίνει πολλά. Ξέρει όλα αυτά αύριο μα. Πο θα δει την κομμένη γράνα. Γράνα. Που σημαίνει υδραγωγό Που καταστρέφει το νερό Το έδαφος Δεν βαριέσαι Και θα έρθουμε εμείς ύστερα Οι συμβαρύτες πολιτικοί Της μαλθακότητας και της τριφυλότητας Και των σχεδιασμάτων Τι λέει η Έχασαν, έχασαν από τον κρότονα. Θα έρθουν οι συμβαρύτες πολιτικοί Να πούν Εδώ τα δισεκατομμύρια Στην Τζακώνα... Στα όριστα αυριό, στα ξύλα, στα λαγάδια Στης θάλασσες, στα βάθια. Απ' τη Στην πρέπει να καταβληθούν τάχιστα. Γιατί ο δρόμος τρυπόλεως Καλαμάτας κάνει εξαιτίας της διακοπής απ' το νερό, αλλά και στη μαλακάσα το ίδιο έγινε. Oh, Αχ, Αυτή είναι η κοινωνία, γραμπάτα yeah. και υποκρισία yeah. Την ενοχλεί πολύ, τον τσιμπυρίδο είναι yeah. Την ενοχλεί πολύ, yeah. τώρα τραγουδιών η βομολογία yeah. Περνούν νομοσχέδια yeah. που επικυρώνουν τη λογοκρισία yeah. Ω, έξοδα, πολλά, ρε, φίλε, έξοδα. Πόσα χρωστάμε, είπαμε 400 δι. Άι, κατ' είχα ζωμάζει το Τώρα, δηλαδή, στα 55 χρόνια τη Νέα Δημοκρατία, πόσα θα χρωστάμε. Θα έχουμε φτάσει στα 600, ε, δε θα γίνει και μια φιέστα, κάτι. δηλαδή Βάλε, κοστίζουν αυτά. Αρπαλή που λέει, δεν θα το πιστέψετε, έχουμε οικονομικό θαύμα. Το έλεγε πριν τη χρεοκοπία. Βάλτε λίγο. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. θαύμα! Αυτό που ζούμε σήμερα. Ξυπνήστε, το... οικονομικό θαύμα. Και μετά κόλλα και ένα μητσοτάκι από πίσω ότι λέει πάμε οικονομικά καλά Πράγματι, η οικονομία μας σήμερα αναπτύσσεται γρήγορα Λυυυυ. Ο τουρισμός πάει σφαίρα, για να το πω πολύ, απλά Λυυυ. Οι εξαγωγές πηγαίνουνε τρένο Εύρυντα μαλακία. μαλακία, Και η οικονομία μας συνολικά είναι σε τόσο καλή κατάσταση που Με χρυσά καθώς... πιρούνια θα φάμε μαδικός Η βία είναι καλή, ενάντια στην κρατική βία Δεν είναι ποτέ στην καμία, κάθε βία η ίδια βία Καλύτερα με τη βία παρά με μια μονιμή φοβία Καλύτερα να σε φοβούνται αυτό, να σε έχουν για ευκολή βία Καλησπέρα Αποστολή Καλησπέρα friend. Να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή, θα σου ήταν εύκολο? Για να δούμε Ελένη Καλυγοπούλου, θαλασσογραφία φίλε Να Εδώ πέρα στα Kurdyna, na na λατζim. Fili santa, Έλα, ρε, κοστόλα, ρε. Λοιπόν, αρχικά ήθελα να σου πω για μια λέει, αφιέρωση. Mm. Ε, απλά τώρα δεν έχω να σου δώσω όλα τα στοιχεία. Είναι στο master σεφέ Κουρτόγλου, κάπω έτσι, τον έχει πάρει χαμπάρι. Δεν βλέπω, όχι. Οι συνεργάτες, καλά και εγώ δεν βλέπω από τα παρελθόμενα. Που όλο βρίζει, λέει, Που πα ρε, Βότυρο, Που Και κάτι τέτοια. Αν μπορεί να συνδυάσει από αυτόν, να μιλάει ο Άδωνης, να μιλάει ο Κούλη Δρόμο με το Βλάκα. Γιατί πρέπει να πάει η καραμαλή στο πύργο εξώτερων, γιατί λέει δεν ολοκλήρωσε τη σύμβαση 717; 17 πόσοι υπουργοί στι που του δεν έχουν ολοκληρώσει συμβάσεις. Δρόμο Βλάκα. Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, Αυτή είναι για τα μπάζα. Ωραία, μα ντυχάτε φκḍ. Λάτε και μιλήστε, εσείς μέχρι τα ντζ. Μα κάνουν φυτά και βγάζουμε νεύρα μέσα σε τέσσερι τείχου. Μας κόψαν τα πάντα και τώρα θέλουν να μα κόψουν και τους τείχου. Πάτσει παντού, σε εξουσιάζουν και νιώθεις την επιβολή του. Δεν είναι μαζί μας, είναι απέναντί μας ή μούλει το μάτι ψυχή του. Μη φοβάσαι το μάτι που ανάγκη μου. Έχουμε ο ένα του άλλου την πλάτη. Δεν του κάνει τη χάρη και αρχίζουμε, βγάζουμε ένα του άλλου το μάτι. Και θέλω και μια φιεροσούλα για την Παρασκευή Σε όλα αυτά που γίνονται Γιατί εγώ πονάω πολύ για τη Συρία Για αυτούς όλους εκεί κάτω Και αυτή να δεις πόνο και αυτά. Θέλω να αφιερώσω το τραγούδι Αν ξανακατεβείς Χριστές τη γη μας Οκ okay. Οκ, okay, Είμαι η εξαίρεση και πρέπει να με προσέχει. Ναι μόνο Αν ξανακατεβείς Χριστές στη γη μας Δεν θα έχουμε σταυρούς καρδιά και λόγες, Δεν θα φωνέσεις Τώρα αλλάξανε πολύ αυτέ οι μόδες Έχουμε ακόμα και στο θάνατο αν εσείς Εδώ και 75 χρόνια εκτελείται μια εθνοκάθαρση Τώρα φτάσαμε στο τέλος Για ένα παιδί να, να, να μεγαλώσει τελευταρά Μόνο φρύ και βλέπει κάθε μέρα Είμαστε πια πολιτισμένοι Έχουμε πια εξελιχθεί Έχουμε βόμβες νετρονίου Και θα πεθάνει στη στιγμή Δεν μου λες μια παραγγελιά, θέλω για την παρασκευή. Κάνε. Θέλω το MoSkills, rubber, το κολαστήριο, βάλε όποιο βέρτες, το κομμάτι είναι φωτιά εσύ. Έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, σ' αγαπάμε και να πας να γαμι***σεις. Τώρα, τώρα, σπέβδω. Έλα, γεια. Yeah. Σκέψου μόνο, οίσο παντούς ενωμένους, τι τρόμο θα Μακάρι, χρυσέ μου, μια μέρα, αυτό να το δω και μετά ας πεθάνω. Οργανωμένοι, όλοι ενωμένοι, συνειδητοποιημένοι. Yeah. Ενάντια στους αυτούς που τους θέλουν να μένουν, νεοειπλωδισμένοι. Yeah. Στο κέντρο, Αθήνα, αστροφέρα γύπεδο, χρώματα αλλού των ομάτων. Yeah. Κι πάξι να τρέχουν στα γύρω στενά, το κυνήγι οπαδών χιλιάδων. Yeah. Όλη η χώρα πλέον μοιάζει κολαστήρι. Yeah. Χαρέ για ελάχιστους, για τους πολλούς μαντήρι. Yeah. Βρωμά και ζήκνη, σαν αποχωρητήρι. Και βλέπεις το ρουφιάνο, όλοι να τον λένε yeah. Όλη η χώρα πλέον Chares jelać jest tuzjat uspolus martiri. Wromaki zegni, są na pochory tiri. Te wlepi stworu w ściano, le